Φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή Εξ Libris και είμαι ο Μαϊκ Μπουκλάβερ στο μικρόφωνο του σταθμού. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη και την Αλεξάνδρα που μας κράτησαν συντροφιά την προηγούμενη ώρα με την εκπομπή του και να συνεχίσω κι εγώ με χριστουγεννιάτικη διάθεση και το Ex Libris. σήμερα. Νομίζω ήδη από τις αρχές του Σαββατοκύριακου ε, η διάθεση των εκπομπών είναι χριστουγεννιάτικη και έτσι δεν θα τη χαλάσω ούτε εγώ. Με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες θα επενδύσουμε σήμερα μουσικά την εκπομπή μας και τα θέματα μας, η θεματολογία θα κινηθεί γύρω από τα Χριστούγεννα, καιρό ποτά, τι γίνεται στα Χριστούγεννα εδώ πέρα, ήταν μια πολύ όμορφη μέρα, ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, ελαφρώς κρύο θα έλεγα, αλλά αυτό βοήθησε πάρα πολύ Η ηλιακάδα, βοήθησε πάρα πολύ τον κόσμο να βγει, να κυκλοφορήσει, να κάνει τα Ψώνια του και να πάει μια βόλτα να πιει ένα καφέ, τα διάφορα ε, δρόμοι, εκδηλώσει. Ε, χριστουγεννιάτικα χωριά, κάλαντα, δίνουν και παίρνουν αυτές τις μέρες, ξεκίνησαν δυναμικά παντού σε όλη την Ελλάδα από αυτό το Σαββατοκύριακο και θα συνεχιστούν ε, για τις επόμενες μέρες. Μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη είναι Χριστούγεννα και ε, το περιμένουμε όλοι ε, περισσότερο από εμάς, Τα περιμένουμε με χαρά τα παιδιά σαφώς πολύ περισσότερο από εμάς. Αλλά ε, νομίζω και οι μεγάλοι έχουμε το κάτι. Δεν μπορεί να μας αφήνουν και τελείως να συγκοινούν στα Χριστούγεννα. Έτσι πιστεύω εγώ. Είναι ώρα Είναι μάλλον να πάμε για το πρώτο μας κομμάτι. Να καλείς μια ακόμη φορά τους ακροατές τον Κώστα τον Δημήτρη και την Αλεξάνδρα την Ελένη και την Εφελίνα που είναι ήδη στην παρέα μας και περιμένουμε και σά του υπόλοιπους ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο κομμάτι και πανερχόμαστε Ξεκινήσουμε λοιπόν με το έλατο, το έλατο που στελίζουμε για Χριστούγεννα. Το έλατο βέβαια εδώ πέρα, στο γερμανικό του στίχο, ο Τάνεμπαουμ. Δεν γνωρίζω γερμανικά, η Στέλλα δεν ξέρω να μας ακούει αυτή τα κατέχει καλά. Την Παρασκευή είχαμε την αποχαιρετιστήρια προς τουλάχιστον με εκπομπή της Στέλλας της Όπω όπως είναι το παρονυμιό τη εδώ στο Radio Music Heaven και η οποία θα μας χαιρετήσει, θα πάει για το δεκτορικό της στη Γερμανία. Εμείς όλοι όσοι είμαστε εδώ στην εκπομπή αλλά και στο φόρουμ της ευχόμαστε τα καλύτερα και όπως είπαμε δεν θα χαθούμε, το ίντερνετ μας φέρνει όλους δύο κλικ μακριά. Και αυτό είναι καλό, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα η εκπομπή συμπίπτει και με το χειμερινό ηλιοστάσιο. Μην ξεχνάμε, είναι 21 Δεκεμβρίου. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Και από εδώ και πέρα σταματάει να μικραίνει η μέρα ε, ό,τι πρέπει θα με πάμε για να χαριτολογήσω λίγο από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα αρχίσει να μεγαλώνει ε, βέβαια είναι μακρύς ακόμα ο δρόμος μέχρι την άνοιξη αλλά τουλάχιστον πλέον φτάσαμε στο τέρμα αυτής της διαδρομής σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε περισσότερο φως βέβαια η γιορτή των Χριστουγέννων είναι και αυτή άρκτα συνδεδεμένη με το χειμερινό ηλιοστάσιο βέβαια δεν τη γιορτάζουμε ακριβώς την ίδια ημέρα αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ε, πολύ, ε, πολύ στενά συνδεδεμένοι. Βέβαια οι γιορτές που σχετίζονται με το ηλιοστάσιο κρατάνε από τα αρχαία χρόνια και πιο συγκεκριμένα από τα ρωμαϊκά χρόνια. Οι Ρωμαίοι γιορτάζαν λοιπόν τα Σατουρνάλια. Τα Σατουρνάλια ήταν η γιορτή του χειμερινού ηλιοστασίου. Βέβαια, εντάξει, λόγω των διαφορών των ημερολογιών, μην περιμένετε να τα γιορτάζανε και αυτοί ακριβώ, ε, έπαιζε η γιορτή και συνήθω κρατούσε προ τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια. Έφτασαν κατά ολόκληρη εβδομάδα για να καλύπτουν ίσω, ή επειδή του άρεσε. Τα Σατουρνάλια ήταν αφιερωμένα στο Θεό Σατούρνου, των Ρωμανό, δηλαδή τον αρχαιολινικό. Χρόνο. Και οι Ρωμαίοι, οι Ρωμαίοι ταύτεζαν τη γιορτή αυτή με τα αρχαιολογικά τα «κρόνια». Mm. Βέβαια, τα «κρόνια» γιορτάσονταν κατά την αεαρινή ησημερία και όχι κατά το χειμερινό λιοστάσιο. Ε, εν πάση περιπτώσει, ε, είχαν ε, κάποιες ε, ομοιότητες, να το πούμε έτσι. Τώρα... Ε, τι γινόταν, στα, θεωρούταν από τις μεγαλύτερες ρωμαϊκές γιορτές και ήταν μια γιορτή όπου όλοι οι Ρώμοι, όλοι οι ήταν σαφώς πιο χαλαρή να το πούμε έτσι. Εκτός από τις καθιερωμένες θυσίες τους θεούς ε, και την απαραίτητη δημόσια αργία, ε, οι Ρωμαίοι ήταν... Ε, και αυτοί ακολουθούσαν την ελληνική συνήθεια των μεγαλών δημόσιων ε, αργιών, έτσι για να τιμήσουν σημαντικά γεγονότα ε, ή τους θεούς έτσι, μια συνήθεια που επιβιώνει μέχρι και τις μέρες μας μέχρι και τη σύγχρονη εποχή τώρα το έθιμα της γιορτής είναι πολύ ενδιαφέροντα ε, το πιο διάσημο έθιμο των Σατωρναλίων είναι ότι ε, οι, αντιστρέφονταν κατά κάποιο τρόπο οι ρόλοι των δούλων και των αφεντικών οι δούλοι μπορούσαν να ελευθεριάζουν να το πούμε έτσι να είναι αυθάδες, να είναι τεμπέλδες και ε, αυτό οδηγούσε σε διάφορες ε, καταστάσεις ε, και το, και εκτονώνονταν οι Ρωμαίοι κατά τα Σατουρνάλια με, με ξέφρανα γλέδια, το κρασί και τις απαραίτητες ρωμαϊκές ακολασίες. Και έτσι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια το Σατουρνάλια ταυτίστηκε με το όργιο. Ναι. Ε, αυτό όμω είναι αυτά τα οποία ε, αλλά διαβάζοντας τη, στα ψηλά γράμματα βλέπουμε και κάποια άλλα ενδιαφέροντα πράγματα για τα Σάτουρνάλια τα οποία <coughs> ε, κάτι θα σας θυμίσουν. Ακούστε λοιπόν διάφορα ε, έθιμα που είχαν ανάμεσα στα διάφορα έθιμα ε, ήταν να στείλουν υπαίθριες αγορές Σα θυμίζει κάτι να ανταλλάσσουν μικρά δώρα και επίσης, κάτι σημαντικό, επιτρέπονταν για όλους, ακόμα και για τους δούλους όπως είπαμε, τα τυχερά παιχνίδια. Δεν ξέρω, σας θυμίζουν κάτι, κάτι σε εσά όλα αυτά, μία κάποια πράγματα είναι πιο, έχουν πιο βαθιές ρίζες από τις ταμπέλες που τους α, βάζουμε. Τέλος πάντων, όσο το σκέφτεστε και στις διστις αυτά τα πράγματα ας πάμε μέσα ένα πολύ όμορφο κομμάτι. ήταν το βάλ των χιονιφάδων του David Darkin Stone. Ε, δεν είναι μέσα στο καθιερωμένο χριστιανιάτικο ρεπερτόριο, αλλά ε, μου άρεσε πάρα πολύ και είπα α, να το μοιραστώ μαζί σα. Ε, χιονιφάδε, ναι, χιονιφάδε δυστυχώ στα περισσότερα μέρη. Ε, δεν έχουμε και γράψει βέβαια είμαστε σε κάποιο από τους λεγόμενους χειμερινούς προορισμούς και εντάξει το χιόνι είναι η χαρά των παιδιών αλλά και των μεγάλων για μια-δυο μέρες ίσως μετά φαντάζομαι κατά λίγη πολύ εκνευριστικό ειδικά αν είναι κάποιος ε, ε, μεγαλού πολύ και, ε, και φαντάζομαι ότι εκεί πέρα θα είναι δύσκολα και μαζί πολύ κακό Χαοτική όπω η Αθήνα, α πούμε, θα είναι δύσκολα τα πράγματα με χιόνι. Ε, αλλά και στι περισσότερε πόλει μα δεν, δεν έχουμε υποδομέ για τη χιονόπτωση και έτσι ας παράσουμε Χριστούγεννα ασύνη και με Λιακάδα τι να πω είναι και στην Αυστραλία δηλαδή που επειδή η Αυστραλία όπως ξέρετε είναι στους αντίποδες όπως λέμε στο νότιο ημισφαίριο ε, τα Χριστούγεννα αυτή τα κάνουν στην παραλία όπως έχετε διαπιστώσει και από τα παραδοσιακά να το πω ετήσια ρεπορτάζ που φιλοξενούν ε, τηλεοπτική και όχι μόνο ε, στάθμι ναι, δεκέμβριος δηλαδή ε, τελειονίου θα λέγαμε για την Αυστραλία, Δεκέμβριο στο ίδιο μερολόγιο έχουμε όλοι, αλλά εποχιακά φανταστείτε να γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα τέλει. Ε, τέλη Ιουνίου κάπω έτσι θα τα να φαντάζομαι ε, και εμεί Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω λοιπόν αν, ε, τι σα λέει σα πάντως ε, οι παραδόσεις που σχετίζονται με τα Χριστούγεννα όπως είπαμε προηγουμένως η ανταλλαγή των δώρων ε, έστω και τα τυχαία παιχνίδια το παραπάνω φαγητό κρατούν καλά μέσα στους αιώνε μας έρχονται από Πολλοί ε, μας έρχονται από αρχαία χρόνια και δεν είναι κακό να τα κρατάμε και να τα τηρούμε και εμείς. Υπάρχουν ε, πολύ περισσότερα, η παράδοση είναι πολύ περισσότερα πράγματα από το, α, απλό, το, το απλό, το καθαρό το θρησκευτικό στοιχείο που έχει που έχει γιορτή και καλό είναι να με περισσοριζόμαστε μόνο σε αυτό να έχουμε μια πιο ευρεία αν θέλετε αντίληψη των πραγμάτων και, και, και έρχονται οι γιορτές πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία τουλάχιστον όσι, ε, θα, όσοι μπορούμε να χαλαρώσουμε ε, στις γιορτές να διαβάσουμε και κάτι, να χαλαρώσουμε. Σχετικό είναι, φαντάζομαι, κάποιοι θα σκεφτούνται από τώρα ότι θα πρέπει να μαγειρέψω, ότι θα πρέπει να ετοιμάσω το σπίτι κλπ και λοιπά ε, συνήθιοι θα σκέφτονται αυτά βέβαια τη σημερινή μέρα όλοι ε, πίστευω και όσοι δεν το κάνουν πρέπει να το κάνουν να για να λειτουργούν τα σπίτια και οι οικογένειες δεν είναι όπως παλιά που τα σπίτια δούλευαν με τελείως διαφορετικό τρόπο πλέον χρειάζεται συμμετοχή όλων μας και παρόλο το άγχος και την πίεση ειδικά να έχουμε προγραμματισμένα και επισκέψεις και ή περιμένουμε επισκέψεις ή θα πάμε επίσκεψη όσο και αν είμαστε πιεσμένοι καλό είναι αν έχετε παιδιά αφή... είναι η χαρά τους αυτές οι μέρες αφιερώστε τους λίγο λίγο παραπάνω χρόνο δίτημαζε τους μια Βέβαια γιατί όχι, ίσως λίγο μουσικοί που μέσα τους. Όσο μπορείτε και όσο αφήνουν και όσο θέλετε, παίξτε στη βόλτα, στα σχεδιά σα συμπληλάβετε και, και τα παιδιά. Νομίζω είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να τους κάνετε. Τα, τα δώρα ευπρόσδεκτα είναι πάντα και όλα τα παιδιά χαίρονται με τα δωρά και τα παιχνίδια δηλαδή και μεγάλη πολλέ φορέ έτσι, αλλά νομίζω το πολύτο το καλύτερο δώρο είναι ο χρόνος και που αφιερώνουμε και η αγάπη που τους δείχνουμε. Γι' αυτό καλέ υποχρεώσει, καλά κοινωνικέ, να το πω έτσι, ε, τα κοινωνικά δρώμενα, αλλά όσοι έχετε παιδιά, ε, βάλτε τα σε μια πρώτη προτεραιότητα και δεν θα χάσετε. Πιστεύω ότι θα σα το ανταποδώσουν και ας έχουμε γενικά προς το συνάνθρωπό μας αυτές τις μέρες να πνεύμα κα... κατανόησης πρώτα απ' όλα, ένα πνεύμα συμπάθειας, α, λίγο ανθρωπιά που λέμε. Και κάτι να πέραν και κάτι να μην μας αρέσει δεν πειράζει. Οι γιορτές είναι Χριστούγεννα. Ας είμαστε και λίγο πιο χαλαροί, είπαμε από αρχές αυτών των χρόνων, αυτό προστάζει αυτή η γιορτή, να είμαστε... Ε, λίγο έξω από τις αυστηρές νόρμες της καθημερινότητας ας το κρατήσουμε αυτό, καλό θα μας κάνει να καλείς και το φίλο μας τη, τη φίλη μας α, όσα με το ψοδόνιμο που συνδέθηκε και αυτή και μας ακούει και ας πάμε σε ένα γνωστό και πολύ αγαπημένο τραγούδι όλων των εποχών για τα Χριστούγεννα. και ακούσαμε το Αγία Νύχτα, Silent Night, με μία από τις παιδικές ε, ε, χοροδιείες των καθεδρικών. Αγγλία έχουν, στην Αγγλία έχουν παράδοση στις παιδικές χοροδιείες τους ε, καθεδρικούς και όχι μόνο ε, ναούς και νομίζω είναι από, από, έχουν δώσει πολλά και εξαιρετικά δείγματα να καλυσπερίσω εδώ και το ντροπαλό μας επισκέπτη και να το πω δύο πράγματα. Πρώτον, είδαμε το μήνυμα, δεν χρειάζεται να το στέλνεις 20 φορές και δεύτερον, το Ready Music Heaven και γενικά το musicheaven.gr είναι ανοιχτό σε όλους. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχεις κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις για να γίνεις Μέλος, όλοι μπορούν να γίνουν μέλη και να συμμετέχουν στις συζητήσεις στο φόρουμ του Σταθμού, να ακούνε το ραδιόφωνο μας και να σχολιάζουν στο τσάτ στα φόρουμ. Έτσι. Επόμενος, καλώς ήρθες, ελπίζουμε πολλά στι εκπομπέ μα μας και ε, δωράνει άλλωστε, είναι, είναι μέλος και αν δεν σου αρέσει, απλά φεύγει έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε το <κυρίζει> αυτή την πρόχρηση του γεννιάτικου, μια εκπομπή και αυτή μέσα στη χριστουγεννιάτικη ε, διάθεση. <χω> Είπαμε ότι στις ε, γιορτές αυτές ε, ένα στοιχείο που του χαρακτηρίζει ίσως Περισσότερο από κάθε άλλη είναι η ανταλλαγή ε, των δώρων. Ε, τα δώρα των Χριστουγέννων όχι απλά ε, ειδικά για τα παιδιά είναι την ή έχουν γίνει και ψυχαναγκαστικά κατά κάποιο, κατά κάποιο τρόπο. Ε, βέβαια, εντάξει είπαμε, λίγο καλή διάθεση χρειάζεται ε, από όλους. Ε, μην ξεχάσετε ότι σε κάποιον που του αρέσουν τα βιβλία, ένα βιβλίο μπορεί να είναι, αν το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα ε, δώρα που μπορείτε να το κάνετε. Και φυσικά υπάρχουν ε, και ένα σωρό ε, λύσει ε, και ποικιλία βιβλίων υπάρχει... Και θα πεις άμα δεν ξέρετε ή άμα υποψιάστε ότι όλου έχει το βιβλίο, Εντάξει, υπάρχουν και δωροκάρτες και τέτοια. Και υπάρχουν και δώρα που αρέσουν του βιβλίοφιλου και δεν είναι και δεν είναι βιβλία. Ε, Τέτοιους ε, δώρα πρόσφατα ε, τέτοιους λίστες με δώρα θα βρείτε αρκετές ειδικά για μας τους βιβλιοφίλους και έχει ένα από τα, ε, σε ένα από τα φιλικά μας blogs αυτό της αλήκης στην χώρα των βιβλίων μπορείτε να βρείτε και ένα πολύ ομορφό άρθρο που έχει ανεβάσει με διάφορες προτάσεις για δώρα για βιβλιοφίλους ε, Μερική. Ε, μερικά είναι πραγματικά πρωτότυπα, μερικά είναι αναμενόμενα Τώρα ε, ένα που πήγε ας πούμε, ένα ημερολόγιο βιβλίων για τους ρομαντικούς που γράφουν που δεν, είναι ακόμα, ε, δεν έχουν ηλεκτρονική αρχαιοθέτηση και γράφουν στο χαρτί τι έχουν διαβάσει Ένα πρώτο αυτό τύπο που, ε, που είδα, ένα, πώ το λέει, ναι, βιβλιοθήκη που σα επιτρέπει να οργανώσετε το δανεισμό των βιβλίων σα έτσι ούτε εσεί, ούτε αυτό που δανείστηκε το βιβλίο το ξεχα, ξεχα να σα το επιτρέψει και γίνει το βιβλίο δανεικό και γύριστο που όπω θα σα βεβαιώσει ο κάθε βιβλιοφύλο που σέβεται τον εαυτό του αυτό είναι ένα μικρό εφιάλτη κάθε φορά. Μια λιγάλη ιδέα που μας δίνει είναι οι συλλεκτικές εκδόσεις ε, αν έχουμε τη δυνατότητα ή αν ξέρουμε ότι ε, θα το κάνουμε θα, δώρο στον εαυτό μας σε κάποιο άλλο γνωστό βιβλιόφιλο ε, μια συλλεκτική έκδοση είναι πάντα καλή, ακόμα και αν κάποιος έχει το, το βιβλίο η συλλεκτική του έκδοση είναι πάντα δε... αν φυσικά υπάρχει αυτό το βιβλίο συλλεκτική έκδοση είναι Καλύτερο, ε, Κλασικά δώρα επίσης που προτείνω εδώ, ε, διάφορα είδη φακών και διάβασμα. Ξέρετε αυτοί, στους μικρούς φακούς τώρα με τα λαντάκια έχουν γίνει πάρα πολύ κοινοί, που σύντως έχω ένα κλειψα... κλιπάκι και το στερώνω πάνω στο βιβλίο για να μας φωτίζει, Συνή... δεν χρειάζεται να έχουμε αναμμένου το φως του δωματίου ή το πορετεύτη και ειδικά όσοι ε, διαβάζουμε με δε, το αιτερονύμηση ε, που θέλει να κοιμήθει. Ε, εντάξει, καλό είναι, είναι ή να έχουμε ένα αυτοφουτιζόμενο ηλεκτρονικό αναγνώστη ή να έχουμε ένα τέτοιο φωτάκι. Ένα άλλο πρωτότυπο που είδα εδώ πέρα είναι μαξιλάρι, μαξιλάρια σε σχήμα βιβλίου. Άρκετα πρωτότυπα και... Ε, ε, Μπορώ να πω ε, ε, ε, Μου άρεσε ε, Και διάφορα Πραγματάκια Τα οποία ε, ε, Είναι πάρα πολύ Πρωτότυπα και ωραία Και γιατί όχι Καλό θα ήταν ε, να, ρίξετε μια, να ρίξετε μια ματιά μπορεί κάτι να σα αρέσει ε, Ευχαριστούμε Λοιπόν την Αλίκη Για αυτές τι ε, Προτάσεις και μας, ε, μας έβαλε και αυτή κάποιες ε, ιδέες και ε, έχω και κάποια ε, έχω δει και συλλεκτικές κασετίνες και στυλούς και εκδόσεις ε, υπάρχει, υπάρχει πολύ υλικό σήμερα ε, ειδικά στα βιβλία να που έχουν και την τύχη που γίνονται και ταινίε μετά ε, μπορεί κάποιος να βρει ένα σωρό συλλεκτικά σε εισαγωγικά, μνηστικά, διάφορα πράγματα και που σχετίζονται με, με αυτά τα βιβλία και έτσι να λύσει το πρόβλημά του ότι είναι παρέσει κάποιον βιβλιόφιλο. Ε, έχουμε και, και άλλε προτάσει ε, βέβαια αλλά σε πρώτη ε, ας πάμε να ακούσουμε όμως ε, ένα ακόμα ακόμα και πιο ε, πω, ε, χαρούμενο να το πω έτσι ορταστικό και ερχόμαστε με τις ε, επόμενες ε, προτάσεις <Συλίου> <Συλίου> Slangs song tonight. Jingle bell, jingle, jingle, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun to ride in a horse of sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on the way. Oh, what to ride horse bell, jingle bell. Jingle, bell, jingle, bell Jingle Bells, το τρίγωνα κάνα το δικό μα όπω δεν το έχετε ξανακούσει τουλάχιστον δεν ξέ, μπορεί και να το ακουμπεί, αλλά αυτό ήταν από του τρει δεν ε, όρου, του γνωστού, τρει τνωρού, Νομίγου ε, Καρέρα, Παβαρότη, ε, από του πολλέ χριστιανιάτικέ συναβουλίε του έτσι, εντάξει, δεν ήταν υπηρεής αυτή, ένα μικρό με ήταν, αλλά μου άρεσε και είπα να το βάλω. Α, λέγαμε για δώρα. Ε, εδώ πέρα υπάρχει, υπάρχει και ένα πιο εξειδικευμένο ε, έχει προτάσεις το ελληνικό φαμπ κλαμπ της Jane Austen, έχει προτάσεις για ε, τους οπαδούς της ε, οπαδούς, είναι Πλέον ναι μπορούμε να πούμε παδούς της Jane Austen ίσω. Εν πάση περιπτώσει. Ε, και που μας προτείνει διάφορα σχετικά δωράκια. Ε, το πιο εύκολο από ό,τι βλέπω εγώ είναι συλλογή των βιβλίων της τα αγγλικά. Τη γνωστή ταινία, το booklump της Jane Austen. Ε, κόμικ με την με πρηφάνεια και προκατάληψη που τις ελληνικές εκδόσεις το βιβλίο για δεν τα πάνε καλά με τα αγγλικά και σε όσα φόρουμ συμμετέχω και συζητούν για τα βιβλία Τζέι Austen, βλέπω ότι όλοι έχουν την... να πω τα πολύ καλά λόγια για τις εκδόσεις μίλη που ε, έχουν ε, ε, Εκδόσει τα βιβλία τη Όσταν σε, σε μετάφραση βέβαιω, τα πάτε πολύ καλά με τα αγγλικά, μπορείτε και μέσα από το project Gutenberg ε, να έχετε δωρεάν το αγγλικό, στο αγγλικό κείμενο το έργο τη Όσταν είναι ελεύθερο πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και έτσι πολλά από τα βιβλία τη Όσταν νομίζω όλα με διαφωτίσουν όσοι κατέχουν καλύτερα το έργο τη συγγραφέω ε, να με διαφωτίσουν αν είναι όλα στο Project Gutenberg ή στι αντίστοιχες, ε, στο σελίδες ε, αυτά λοιπόν Α, ε, τα λίδες αυτά έχουν βγει και σε ειδικέ παιδικές εκαδόσεις να το πούμε έτσι Σε μουσική, ε, κούκλες διακοσμητικά πολλά άλλα, αλλά μπορείτε να μπείτε να, στην ιστοσελίδα του Jane Austen's Greek Fan Club τα διευθύνσεις μπορείτε να μπείτε στο σταθμό της στο φόρμα της Ελπομπής στο Mike Book έχουμε όλες αυτές τις διευθύνσεις του συνδέσμους και μπορείτε να τους ε, επισκεφτείτε με την ησυχία σας δεν είναι και το ανατρέχετε να βρείτε τι, τι έγινε ε, μάλλον τι, τι είπα και πώς ακριβώς το είπα είναι δύσκολο να μεταφέρουμε τις, τα URL όπως λέμε τις διευθύνσεις ε, και στα ελληνικά αν είναι και στα αγγλικά ακριβώς πώς είναι γραμμένο το κάθετη στο, ε, στο διαδίκτυο εν πάση περιπτώσει ε, ε, αυτά τα δουράκια είναι πράγματι πολύ ωραία η στιγμή να ανοίγουμε, να βρίσκουμε το βιβλίο που θέλουμε ή το δωράκι που θέλουμε. Είναι κάτι, είναι κάτι όμορφο ε, και αυτό. Και μπορείτε να συνδεύσετε βέβαια το πρωί των Χριστουγέννων εκτός από το ανοίγμα των δώρων με αντίστοιχη μουσική. Οι δικές μου προτιμήσει είναι, όπως έχετε δει πιστός προς τη κλασική προ την κλασική μουσική αλλά ε, όλες οι μουσικές ε, ευπρόσδεκτες καλές είναι να ε, ακούγονται και να ε, και να φτιάχνουν το κέφι ε, τα, ένα καλό και χαλαρό Πρωινό Χριστουγέννων... Έτσι... Το ξέρετε εσείς... Και μετά οι συνήθεις... Α, κρεπάλες... Που λέμε με το φαγητό... Ναι, τα Χριστούγεννα... Βέβαια έχουμε και το Πάσχα έτσι... Στην Ελλάδα δεν το συζητάμε... Αλλά τα Χριστούγεννα παγκοσμίως... Είναι πάρα πολύ γνωστά... Για, την, για τις γαστριμαγικές τους... Α, απολαύσεις... Είναι... Πάρα πολύ τον κόσμο... Τουλάχιστον τον κόσμο που γιορτάζει τα Χριστούγεννα έτσι, κυρίω στη δική μα την κουλτούρα, την ευρωπαϊκή, τη δυτική κουλτούρα αν θέλετε, εκεί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα αλλά δεν θα αρχίσουμε τώρα να απολογούμαστε και γι' αυτό, έτσι είπαμε πολιτική ορθότητα αλλά έχει και αυτή τα οριά ε, τη. Έτσι λοιπόν γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και θα γιορτάζουμε και με αρκετό φαγητό όπω έχετε. Πιστώσει. Άλλοι επιμένουν παραδοσιακά σε κόκορα να το πω έτσι ε, άλλοι προτιμούν τη γαλοπούλα ε, και άλλοι παραδοσιακά και αυτό χοιρινό ε, βέβαια άλλοι δεν τεπολογίζουν υπολογίζουν ε, τις παραδόσεις και ε, ε, τρώνε και αρνάκι μια χαρά τα Χριστούγεννα ε, δεν, ε, δεν είναι μεμπτό ε, χαρακτηρίζεται το ερωταστικό γεύμα από την αυθωνία που όλοι θέλουμε να υπάρχει στο τραπέζι και το γεύμα του Χριστικού, εντάξει, δεν είναι η καλή μέρα η καλύτερη μέρα για να θυμηθούμε ότι πρέπει να κάνουμε δίαιτα και από τα βιβλία που έχουν την τιμητική τους αυτές τις ημέρες είναι τα βιβλία μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία χώρια τα περιοδικά τα οποία μοιράζουν αφιδώς όλες οι εφημερίδες, τα περιοδικά που εκλογούν ανεξάρτητα ε, έτσι είναι σίγουρο ότι θα βρείτε κάτι να μαγειρέψετε εκείνο που ε, ε, ε, ε, έχει σημασία είναι στην κατανάλωση ε, να είμαστε να πάμε να κορτάσουμε, να το ευχαριστηθούμε αλλά όχι σε σημείο να πάθουμε δυσπεψία. Έτσι, δεν είναι και η Χριστουγεννιάτικη Συνταγία είπαμε είναι σε όλο τον κόσμο μεγαλοπούλα σχεδόν ε, παντού ε, πουτήγγες οι περίφημες αγγλικές πουτήγγες και ένα σωρο ε, φάνταστα ε, πιάτα καθαλώς έχει τα δικά του ε, τα δικά του πιάτα στα Χριστούγεννα και αντίστοιχα και στην πρωτοχρονιά και πιστεύω ότι όλοι α, το κάτι παραπάνω μπορούμε να χωρίς ενοχές να το απολαύσουμε. Για ένα επίπριο είπα για Χριστούγεννα και για Πάσχα χειρινό το Χριστούγεννα αρνεί το Πάσχα μερικοί όμως σημαίνουν αρνεί και τα και τα Χριστούγεννα βέβαια πολύ πιο δύσκολα θα βρει χειρινό το Πάσχα αλλά γίνονται και αυτά. Ε, αντίστοιχα είναι ε, το εξή Σταθερό κομμάτι στο χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο για χοροδίες και για οργίστερες. είναι ο Μεσσίας, ο, ο Μεσσίας του Χέντελ. Ξέρετε με εκείνο το πασίγνωστο χοροδιακό, το Αλληλούια. Ε, όμως αυτό το κομμάτι ε, αρχικά ο Χέντελ το είχε γράψει για, ε, για το Πάσχα. Δεν συνδεδεμένο με το, με το Πάσχα και όχι με τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων ε, εμεί δεν θα ακούσουμε αυτό, θα ακούσουμε, θα ακούσουμε χέντελα σήμερα. Θα βάλουμε λίγο μπάχα για, με ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο για Χριστούγεννα. και αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι για τον Ιησού, τη χαρά των επιθυμιών του ανθρώπου από το Μπαχ, το οποίο είναι γραμμένο για Χριστούγεννα. Να <laughs> πούμε έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα απούμνου, εννοείται. Υπάρχουν, ε, άπερε πάρα πολύ ε, όμως στα καθαυτό αυτό χρησιμοί τοπία τα οποία έχουν κυριαρχήσει στην κουλτούρα μας και επαναλαμβάνονται. συνέχεια είναι όπως θα διαπιστώσετε και τις επόμενες μέρες όσοι ακούτε τακτικά ραδιόφωνο και όχι μόνο το είναι λίγο πολύ σταθερές αξίες. Αυτό όμως δεν μας πειράζει, είπαμε λίγες, είναι δυστυχώ οι μέρες των Κερτών, οι μέρες των Χριστουγέννων. Όμως, ε, εντάξει, να ακούσουμε μερικές επαναλήψεις, γνωστά και αγαπημένα τραγούδια, ε, εντάξει, είναι αρκετά, δεν νομίζω ότι θα προλάβετε να τα ακούσετε. Ακούσετε και όλα να θέλετε και σε διάφορα είδη μουσική τι θέλετε από, από κλασική, έχετε από ρόκα, έχετε από τζάζα, έχετε από ε, έτεχνο, από ελληνικό. Νομίζω παντού υπάρχουν, παντού υπάρχει ένα τραγούδι για τα Χριστούγεννα και εννοείται ότι παντού υπάρχουν και βιβλία και βιβλιοπροτάσεις για τα Χριστούγεννα. Και όσοι είχε τα πορεία γιατί μα έκανε τόσο εισαγωγή προηγουμένω για φαγητά, για βιβλία μαγειρική θα πούμε σήμερα, όχι δεν θα πούμε για βιβλία μαγειρική ε, ε, σήμερα. Ε, και θα πούμε ε, πλώς σας το είπα ότι θα είμαι πασχολημένος να τρώ, ε. <laughs> και μάλλον θα είμαι πολύ χαλαρός δεν ξέρω, δεν έχω στο πρόγραμμα να διαβάσω κάτι συγκεκριμένο για τις γιορτέ. μόνος δεν μπορώ να σας προτείνω κάτι έχω, θα δεις πάρω, σκέφτομαι παίζουν και ωραία τουλάχιστον για όσους δεν δουλεύουμε στο χώρο της εστίασης και της διασκέδασης, πέφτουν ωραία το το τα χριστούγεννα. είναι πέμπτη και παρασκευή μετά είναι κλειστά τα καταστήματα, έτσι ένα διήμερο και όσοι δεν έχουνε όσοι έχουν και δουλεύουν πεντημήνο και όλα τα σαλόνια ένα ωραίο. Τετρέημερο. Τώρα, για όσου φίλου μα ακούν και είναι στον χώρο τη διασκέδαση, τη ψυχολογία ή τη εστίαση, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι το τετρέημερο των, των παθών. Δυστυχώ αυτά τα επαγγέλματα το έχουν αυτά. Όταν οι υπόλοιποι θα ξεκουράζονται και χαλαρώνουν, αυτά τα επαγγέλματα ζορίζονται. Και είπα και προηγουμένω, καλό είναι η τη εστιαση πολυ φοβαμαι οτι θα ειναι το τετρεημερο των παθων δυστυχω αυτα τα επαγγελματα το εχουν αυτα οταν οι υπολοιποι ξεκουραζονται και χαλαρωνουν αυτα τα επαγγελματα ζοριζονται και ειπα και καλο ειμαι να, είμαστε, να έχουμε μια κατανόηση για όλου αυτού του ανθρώπου που τα τρέχουν όταν εμεί ξεκουραζόμαστε για να, για να μπορούμε εμείς να ψυχοληθούμε. Mm. Δεν είναι. Τόσο, και σα είπα δεν έχω πρόγραμμα. Τα βιβλία για τα Χριστούγεννα, βιβλία τα υπάρχουν πολλά. Κάποια είναι κλασικά, κάποια είναι απλώς σχετικά με τα Χριστούγεννα ε, όσοι επηρεαστήκατε προηγουμένω ε, από αυτά που είπα για τα αρχαιοελληνικά, τα ρωμαϊκά μάλλον, Σατουρνάλια Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο, σίγουρα υπάρχουν και άλλα Εγώ έχω διαβάσει όμως του Τζον Μανδόκλος Ρόμπερτς, το Σατουρνάλια και αίμα Από τη σειρά SPQR φωνή στην αρχαία Ρώμη Βέβαια αυτό είναι το πέμπτο βιβλίο της σειρά και δεν ξέρω όπως ε, σε, σε μένα έχω προτιμάνει να τα το διαβάζω το Ιλία όταν είναι σε σειρά να από το πρώτο ε, όμως εντάξει δεν είναι ότι δεν διαβάζεται και αυτόνομο απλώς κάποια πράγματα που ε, αναφέρει και ε, χιουμοριστικά ή κάποια συνδέσεις με το παρελθόν που κάνει εντάξει είναι λίγο δύσκολο ή κάποιο που δεν το έχει παρακολουθήσει ε, όλη τη σειρά να πιάσει κάποια συγκεκριμένη ατάκα κάποιο χιουμορό ε, αν τα διαβάζονται και αυτόνομε είναι οι ιστορίε αυτέ, έτσι. Ε, λίγο πολύ σαν τι ιστορίε του, του Πορό ή τη Μισ Marple, ε, αυτόνομε ιστορίε, ο χαρακτήρα ο ίδιο μοιραία κάποια πράγματα που να έχουν εμφανιστεί σε μια προηγούμενη, σε ένα προηγούμενο διήγημα. Δεν είναι πρόφημα αυτό το... Ε, εγώ το συστήνω όμω, είναι ωραίο, ή όσου δεν είναι δει περνούσαν σχετικά. Ε, με πώς ακρίβει, εντάξει, αυτό δεν είναι... Είναι ιστορικό αστυνομικό, να το πω έτσι. Έχει πολλά ιστορικά στοιχεία και ακριβεί. Δεν είναι ιστορική πραγματεία, έτσι. Μην αρχίσουν τώρα οι φίλοι ιστορικοί να λένε όχι έτσι αλλιώ, Έτσι είπαμε. Είναι... Έχει ιστορικά γεγονότα, δεν είναι πραγματεία. Λοιπόν... Ε... Και, α, ε, μια κύπα και εγκαθακρίστη πως το ξέχασα υπάρχει και της εγκαθακρίστη ε, υπάρχει το Χριστούγεννα του κύριου πουαρό, ε, πολύ ωραίο σε όσους αρέσουν εγκαθακρίστη Πουαρώ και υπάρχει και το ε, η Χριστουγεννιάτικη Πουτίγκα Christmas Padding πάλι σε εγκαθακρίστη με το ε, πουαρό, ε, πάλι έτσι μικρά Χριστουγεννιάτικα μυστήρια για όσους, ε, ε, τους αρέσει αυτό το είδος και είναι και παράδοση να το πω ε, σε αρκετές σειρές σήμερα και κυρίως στις σε τηλεοπτικές αλλά και σε βιβλία βγάζουν και ειδικά επεισόδια ειδικά βιβλία για τα Χριστούγεννα με χριστουγεννιάτικες σκηνές να το πω έτσι ή χριστουγεννιάτικες ιστορίες πάντως ε, και διάβασμα και υπάρχει, υπάρχει σίγουρα πάρα πολύ και, και για θέαση αλλά εντάξει εδώ είπαμε για, για τα βιβλία λέμε και θα συνεχίσουμε ε, να λέμε ε, διαβάζονται και τα δύο, διαβάζονται εύκολα ευχάριστα, θα, μια χαρά θα φτάσει, θα φτάσει ο χρόνος σας και είναι και σχετικά, πώς να το πω, ε, δεν θα σα προκλέσουν δυσπεψία να το, να το πούμε έτσι, θα πέραστε, θα περάστε ευχάριστα. ίσως όχι τόσο σε ορταστικό κλίμα, έτσι γιατί συζητάμε για αστυνομικό σε μυθιστόρυπ, Καπού μπορεί και να του ενοχλεί να του χαλάει. Πάμε μα να κοσμήσουμε ένα τραγουδεί να που σίγουρα θα χαλάσει κανένα. Merry Christmas. Είδαμε το συγκρότημα των Σελίτικων Κούμαν, οι οποίε τραγουδίσαν το γνωστό We wish you a και συμπειρώνουν και βέβαια. Πάμε στην περιπτώση μια πολύ ωραία ερμηνεία ενό κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού. Ξεκινήσαμε, λέμε προηγουμένω, κάποιε προτάσει για βιβλία Χριστουγέννων. Πάμε πάρα πολλέ προτάσει. Αν μπείτε όσοι είστε, και μέλη να μην είστε, όσοι ψάξετε λίγο στο Goodreads για βιβλία Χριστουγέννου, μια σχετική λίστα που, που έχει το Goodreads εδώ πέρα αριθμεί μόλι 313 βιβλία που προτείνονται στα καλύτερα και τι διακοπέ. Πολύ, πολύ εκτενή η λίστα. Βέβαια, στην κορυφή είναι το πιο γνωστό και το πιο πολύ ευασμένο Βιβλίο του A Christmas Carol του Charles Dickens και μη μου πει κανεί ότι δεν γνωρίζει το ε, μια χριστουγεννιάτικη ιστορία ή όπως το έχω μεταφράσει στα στα ελληνικά το <coughs> ε, το βιβλίο το Christmas Carol του Dickens ε, είναι το βιβλίο που έχει ε, επνεύσει πάρα πολλού κλάσσικοι χαρακτήρες θα έλεγα ποιος δεν ξέρει τον Ebenezer Scrooge ή τον Μικρότιμ ή τα φαντάσματα των Χριστουγέννων έτσι ε, και οι διασκευέ καλά το βιβλίο αλλά δηλαδή οι διασκευές και το βιβλίο αλλά οι, οι ταινίες παιδικές κλπ, και και το, το, το βασικό θέμα του, του βιβλίου ε, έχει δώσει τροφή, έχει δώσει έμπνευση σε πάρα πάρα πολλούς ε, δημιουργούς και έχουμε ένα σωρό βιβλία τενίες και δεν ξέρω τι άλλο μπνευσμένο από αυτό το βιβλίο των Χριστουγέννων ε, δικαιώς παραμένει το νούμερο ένα ε, δεν ξέρω είναι το βασικό του θέμα ίσως έτσι είναι ε, ο κακός εισαγωγικά και ο μίζερος άνθρωπος που ε, δεν του αρέσει να γιορτάζει τα Χριστούγεννα που δεν έχει συμπόνια, η κατανόηση για το συγχύριο του και με ένα μεταφυσικό θα λέγαμε τρόπο ε, στην ουσία χρησιμοποιεί το μεταφυσικό αντίκενες για να μας δώσει μια λιγορία ε, να μας κάνει να, να σκεφτούμε ε, προκαλεί τη σκέψη μας μέσω από το μεταφυσικό ε, μας δείχνει το παρελθόν το παρόν και το μέλλον μέσα από τρία φαντάσματα αλλά αν με αφαιρέσει κανείς το μεταφυσικό ε, στοιχείο ε, στην ουσία τι μας μένει, μας μένει ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πριν να σκεφτόμαστε ε, τις πράξεις μας ε, συνάρτηση με το ε, ποιοι ήμασταν στο παρελθόν πως στάσαμε το παρελθόν μας πως γίναμε αυτή που γίνεμε, πως στάσαμε μέχρι εδώ ε, να αναλογιστούμε τις πράξεις μας στο σήμερα και τέλος να σκεφτούμε αν η πράξη μας το σήμερα, αυτό που κάνουμε σήμερα, σε τι μέλλον θα μας ε, οδηγήσουν αύριο. Στην, αυτή είναι η ουσία του βιβλίου του Charles Dickens ε, Επομένως, με, ε, μας βάζει. Ο, συγγραφέας, ο μεγάλος ογκλός συγγραφέα, σε μια διαδικασία σκέψης ε, πάνω απ' όλα με όμορφο, με πολύ όμορφο ε, τρόπο που μας φέρνει αντιμέτωπου πάνω απ' με τον εαυτό μας ε, μια άσκηση αυτοκριτικής ε, θα έλεγα είναι. Βέβαια το βιβλίο έχει ε, ας πούμε happy end έτσι, ε, ε, έχει σαν αποτέλεσμα να την αναμόρφωση του χαρακτήρα του Ebenezer Σκρούτζ, αλλά το τι τέλο θα δώσουμε στην προσωπική μας ε, άποψη των πραγμάτων στην προσ... στα προσωπικά μας ερωτήματα, στην προσωπική μας αγωνία αυτό έξαστατε ε, αποκλειστικά και μόνο από, από εμάς. Έτσι. Και μια και συμπληρώθηκε η πρώτη ώρα της ε... Της εκπομπής ας πάμε να ακούσουμε ένα, ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο κλασικό ε, κομμάτι και θα επανέλθουμε με περισσότερες ε, προτάσεις για βιβλία. Ήταν το Holy Night με την ε, ορχήστρα δωματίου του ε, Βερολινίνου και με ε, κάποιους ε, θα πώς το, να προφέρω τα γερμανικά ονόματα. Εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ, μια πολύ ωραία λεκτέρια, σε ένα πολύ ωραίο ε, Μπαίνουμε λοιπόν στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας αλλά μη φύγετε απόψε στις 10 Ακολουθεί ο Εθερβάμων και αυτός με τη μουσική του Εθερβάμων βέβαια, τη γνωστή εκπομπή 12 και αυτός με χριστουγεννιάτικη διάθεση σήμερα και με τίτλο εκπομπή Christmas through Valentine Mood Χριστούγεννα μέσα από, πώς να το πούμε, διάθεση Αγίου Βαλεντινού. Το γνωρίζει δεν είναι για τον Αγίου αλλά δηλαδή, δεν πειράζει. Χριστούγεννα με ρομαντική διάθεση, προσωπικά θα το μετέφραζα στα ελληνικά και α, 10 ώρα. Θα είμαστε εδώ πέρα και θα με διορθώσει ο εθεροβάμονας, ο γνωστός μας εθεροβάμονας και φυσικά... Δεν ξεχνάμε ότι ακολουθεί η Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι αφιερωμένη στο ροκ. Εκεί να δούμε τι χριστουγεννιάτικο ροκ θα ακούσουμε. Ροκ ε, απόπειρες λοιπόν στις 4, 4 με 6 με την Έμι. Και στις 6, 6 με 8 Live to Rock με τον Πέτρο. Τους οποίου αναμένουμε να δούμε τι θα μας καλά θα μα προτείνουν. Και αφοροκάρωμα έτσι για τα καλά στις 10... Μια ανάσα ήλιο ήρωα, θα μα πει και αυτή τα δικά τη, τις δικέ της ευχέ. Είναι παθέσο, δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι σχετικό και 12. Στα περσάνυχτα τη Δευτέρα είναι ο Κρό με τι εξαιρετικέ πάντοτε και πολύ ψαγμένε μουσικά εκπομπέ του, τι οποίε δυστυχώ και αυτέ, όπω και πολλών άλλων φίλων στο Ready Music Heaven, εγώ τις ακούω από ηχογράφηση λόγω τη. Ε, ε, είναι, είναι ώρα που πρέπει που εγώ συνήθως νομάμαι δεν πειράζει όμως ε, τα παιδιά όλα στο music heaven και εγώ παιδί έτσι ε, προσπαθούν το καλύτερο και ένα, από, ένα που έχει το music heaven δεν ξέρω που μπορεί και άλλη αλλά σίγουρα ένα καλό ένα πλεονέκτημα που έχει το music heaven είναι αυτό που λέει και το γνωστό σποτάκι παρεΐστικο ζωντανό και παρεΐστικο ραδιόφωνο ό,τι κάνουμε το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας ε, και βγαίνει αυτό έτσι προς τα έξω αυθεντικό χωρίς ε, πώς να το πω χωρίς διασίδια όπως βγει δεν το ε, δεν το επεξεργαζόμαστε και έτσι υπάρχει μια αυθεντική όσο μπορεί να είναι αυτή σχέση του παραγωγού με τον ακροατή και οι ακροατές εδώ έχουν και το τεράστιο πλεονέκτημα επειδή είμαστε διαδικτυακό ραδιόφωνο να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά είτε από τα μήνυματα που μας θέλουν σαν τροπαλί επισκέπτες είτε μέσα στο φόρουμ, μέσα στο τσάτ μπορούν να μα αφήνουν ε, τις απόψεις ακόμα και σε πραγματικά χρόνο μας λένε και εμείς πραγματικά να ανταποκρινόμαστε σε όσα μας λένε ε, οι φίλοι μας, οι ακροατές και εγώ από κρατής ξεκίνησα και ε, είδατε τι ωραίο κλίμα υπάρχει και έγινα παραγωγό μην το ξεχνάτε επόμενος όσο διαστάσετε γράψτε γραφτείτε στο Radio Music Heaven και όλο και κάτι καλό θα βρείτε ας επιστρέψουμε όμως στις βιβδιοπροτάσεις μας Είχ, έχουμε ε, πάρα πολλά βιβλία είπα η σχετική μια από τις κυριακές λίσκου κυκλοφορεί, αυτή στο Goodreads, το οποίο εγώ τυχαίνω και είμαι, είμαι μέλος αρκετά χρόνια. Από εδώ ανακάλυψα όλα αυτά τα βιβλιοφιλικά τα περισσότερα. Έτσι. Ε, 313 βιβλία, τι να επιλέξουμε, δεν μπορώ να πω. Εγώ μόνο για αυτά που έχω διαβάσει, λέω ή για άλλα που γνωρίζω ε, πρώτο χέρι. Η λίστη είναι μεγάλη, μπορείτε να πείτε. Βέβαια κυριαρχούν, τα αγγλόφωνα βιβλία όμως υπάρχουν, αρκετά είναι μεταφρασμένα και στα ελληνικά έτσι και υπάρχουν με χαρά μου διαπίστωσα και κάποια ελληνικά ε, βιβλία εκεί μέσα. Ε, συγκεκριμένα σε μία από τις πρώτες θέσεις ασχεδότητας 313 βιβλία στην λίστα σε μία από τι πρώτε θέσει βρήκα, ε, μία μισή κοιτάξω το μόνο εύκολο, στη θέση 62 και όλε βρήκα το βιβλίο του το, το κύριου Χατζηκυριάκου, Η χώρα των χαμένων ευχών. Ε, είναι από τη σειρά το τραγούδι του χρόνου και νομίζω μέχρι στιγμή έχει δύο βιβλία. Ε, η βασική ε, το βασικό θέμα, να το πω έτσι, το ιδέα είναι ότι ε, αν τα ξεχωριστούμε δεν τελείωνε ποτέ, τι θα, θα γίνοταν αν διεργούσαν για πάντα και είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσε να το πεις και παιδικό ίσως αλλά, ναι, πέφτυνεται κατά κύριο λόγο, θα έλεγα, σε νερό, αλλά έχει αρκετά στοιχεία του φανταστικού μέσα, απομένως είναι και μια καλή εισαγωγή στον κόσμο της λογοτεχνίας, του φανταστικού για παιδιά και από δέκα χρόνια και, και πάνω νομίζω διαβάζονται άνετα, άνετα αυτά τα, τα, τα βιβλία ε, μια πολύ ωραία παρουσίαση για, και συντομή για να πάρετε μια ιδέα έχει κάνει ο Μανώλης Σιμιτσάκη στο spoiler.gr επομένως Καλό είναι εγώ να μην επεκταθώ ε, περισσότερο. Να μην αρχίσω και, δια, και διαβάσω. Μπορείτε να μπείτε ε, μέσα και να διαβάσετε εκεί πέρα και να πριν την ως πρόκειται είναι το, η σειρά του τραγούδου του χρόνου. Ε, είπαμε το... Είναι το πρώτο του... Είναι μια σειρά ε, βιβλίων. Έτσι, και... Το πρώτο είπαμε, συγνώμη, η χώρα των, ε, χαμένων, ε, η χώρα των χαμένων ευχών είναι το πρώτο βιβλίο ε, της σειρά και νομίζω έχει βγει και το δεύτερο ε, θα, θα το βρίσκω τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν, δεν πειράζει Αναζητήστε το και ειδικά όσοι έχετε παιδιά Σε αυτές ηλικίες, ε, Καλό είναι Βέβαια το Μια και πιάσαμε το φιλικό μας blog Αυτό το ιστολόγιο το spoiler -red, Και έχει πάρα πολλά ε, Για τα ε, Προτάσεις και Για τα Χριστού... Γενικά προτάσεις αλλά και ειδικά και για τα χριστούγεννα ε, Παλαιότερα ε, Όσοι παρακολουθούνται και τα πολύ όμορφο βίντεο Που ανεβάζει η Σπυρού στους, ε, βιβλιοσκόληκες ε, θα δείτε υπάρχει και ένα βίντεο που λέει αγαπημένα χριστουγεννιάτικα βιβλία Έτσι, ε, και μπορείτε να πείτε να δείτε το βίντεο και να διαβάσετε τις ε, προτάσεις της Σπυρού για το ποια βιβλία είναι τα αγαπημένα, τα αγαπημένα συγγνώμη ε, χριστουγεννιάτικα βιβλία της α, της Σπυρού ε, να. <coughs> ε, βέβαια υπάρχουν και, ε, είναι ξένα και τα τρία που προτείνει η Πυρού. Εντάξει, θα τα πω ποια μα προτείνει εδώ πέρανται. Από τον Τόλκιν, για τους φίλους του φίλου του Τόλκιν, το γράμμα του Νέα Βασίλη. Το γνωστό Christmas Carol, Χριστιανιάτικα Carol του Ντίγκιν. Και τα Χριστιανιάτικα Τερατάφικλα, δεν το ξέρω αυτό, τη Σάλμα Λάγκερλεφ. Εντάξει, μπορείτε να πείτε να και να διαβάσετε την απόψη τη. Μπορείτε να γιατί όχι. Κάτι κλασικό ελληνικό, ο Παπαδιαμάντη α πούμε. Εντάξει, δεν είπαμε όχι, και ο παπαδιαμάντης έτσι, και ε, είναι μια σταθερή αξία. Ξέρετε, στου περισσότερου, ίσω στα περισσότερα παιδιά μπορεί να εξενίζει λίγο, γιατί είναι ε, λίγο πολύ τα υποχρεωτικά που λέω και εγώ του σχολείου των φιλολόγων που ακολουθεί, είπε ναι, προσέξτε πως το γράφει εκεί. Κοίτα τη λέξη χρησιμοποιεί εδώ, γιατί το γράφει εκείνο. Πώς, γιατί ενεργεί έτσι ο άλλος και εντάξει ε, το κουράζουμε, δεν είμαστε όλοι και κριτικοί λογοτεχνία, ούτε όλοι θα γίνουμε φιλόλεγοι που μόνος κάποια στιγμή θα κουράζουμε ε, τα, τα παιδιά δεν θα μαθαίνεις έτσι να διαβάζουν Εν πάση περιπτώσει, ε, εκείνο όμω που, που είδα στο, και το έχω διαβάσει και έχει ένας άλλος φίλος, ο Θανός Φιλάνης, πάλι στην ομάδα του Spoiler Alert, το έχω διαβάσει και είναι πραγματικά ξεκαρδιστικό το Hogfather του Terry Pratchett. Ο Terry Pratchett είναι κεφάλαιο από μόνος του. Αν θέλω να παρουσιάσω το έργο του, θα έπρεπε να κάνω μια εκπομπή μόνο για αυτόν Κάποια στιγμή έτσι, κάνω να μάθω κάποια στιγμή θα εκείνη... αλλά βέβαια θα, θα κάνω κομπή αφιερωμένη σε ένα μόνο συγγραφέα... ξέρετε από ποιον θα ξεκινήσω έτσι... το ψυχανεμίζεστε ήδη... αν δεν θα το βάλω και διαγωνισμό στο φόρουμ... Λοιπόν, το «Hook Father» είναι «Monitary από τη σειρά Discord. Η σειρά αυτή έχει γίνει διάσημη, έχει πάρα πολλά βιβλία... Και σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, γιορτάζονται το αντίστοιχο, θα λέγαμε, μετά Χριστούγεννα, μια γιορτή που λέγεται Hogs Watch. Hog, να πω κάτι, είναι το... μια έκφραση που σημαίνει γρούνι, έτσι, στην ουσία, ε, heroes. έτσι, και ο Hogfather, έτσι κατά το Σάντα Claus, Claus μοιράζει ε, μοιράζει δώρα και λοιπά και λοιπά και ως συνήθως γίνονται διάφορα φτράπελα ε, κατά τη γιορτή αυτή του του Χόγκς Hog, την οποία περιγράφει ο Σκάι, ο, ο Sky συγνώμη, ο Τέρι Πράτσετ στο βιβλίο του λοιπόν και όσοι θέλουν να γελάσουν ε, και ίσω και όσοι είναι fan και όσοι δεν είναι fan είναι ένα καλό βιβλίο, έτσι θα το διασκεδάσουν ε, τα, ε, και θα μπουν στο κλίμα του Discord και να διαφερθούν και γράψουν και γράψουν όποτε έχω πάθει σήμερα και διαβάσουν και περισσότερα βιβλία του Terry Project ο οποίο είναι ανεξάντλητος όπως είπαμε και προηγουμένως ε, πάμε όμως σε ένα επίση. Ε, Κλασικό και όχι ανεξάρτητο, αλλά εν πάση περιπτώσει που παίρνει συνέχεια τράγωδη των Χριστουγέννων και πανερχόμαστε. On the third day of Christmas, my true love sent to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. The fourth day of Christmas, my true love sent to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a part Was my true love sent to me seven swans are swimming six geese are laying oh. Είναι ένα πολύ γνωστό, τουλάχιστον στο ιστορικό τραγούδι, το 12 Days of Christmas, 12 μέσα Μαΐου των Χριστουγέννων. Πρέπει κανείς να θυμάται, εδώ είναι από ηχογράφηση του BBC, BBC από γνωστό αφαιρόμενο BBC, με το BBC Symphony Orchestra, του Χένλι, Weston, Russell Wilson και Alan Jones, που στις uh, ερμηνείς και τη χοροδία του BBC φυσικά. Mm -hmm. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να σας άρεσε. Ε, λέχαμε προηγουμένω για βιβλία ή για σειρέ βιβλίων που έχουν και θέμα τα Χριστούγεννα ή μέσα στη σειρά των βιβλίων βάζουν και ένα Χριστούγεννιάτικο ή στι σειρέ. Ε, μερικά ταιριάζουν, μερικά δεν ταιριάζουν και ε, θυμήθηκα τα, αυτά που ταιριάζουν το θυμήσαν και στο Σιπέλερ το ο Θάνας Φιλάνες με το Hogfather το οποίο είναι ξεκραδιστικό και ταιριάζει αλλά γράφει και για κάποιο που το λέει και ο ίδιος ότι σε κάποιος θα τους ξενήσει ε, ένα ε, ε, παιδιακό, ε, παιδιακό, ε, παιδιακό ε, ορταστικό, Batman Batman Noel, που μπορείτε να πείτε στο πολλές είπαμε να διαβάσετε περιτυνούς. Ε, πρόκειται αυτό εμφανίστηκε λέει το 2011 χριστουγεννιάτικο Batman. Ε, τι να πω, προσωπικά δεν θεωρώ ε, ότι ταιριάζει όπως και να το κάνουμε. Ε, είμαι σε που εντάξει οι υπερήρωες δηλαδή, δηλαδή, δεν νομίζω ότι δεν είναι μετά ε, Χριστούγεννα θα μου πεις υποτίθε μέσα στην κενή, μέσα στο σύγχρονο κόσμο δουλούν και αυτοί ναι αλλά εντάξει τώρα κάπου είναι λίγο τραβηγμένο ε, από τα μαλλιά κατά τη γνώμη μου δεν ταιριάζει πώς να το πω τόσο. Όλοι, ολοκόνωσε από το, πώ να το πω, στα ελληνικά. Είδατε. Αυτό που έφερε κάποιο, ο οποίο διαβάζει πολύ και στα αγγλικά ξεχνά και τα ελληνικά του. Ε, το ολοστήσιμο, δεν, δεν ξέρω. Προσωπικά δεν μου αρέσει. Άλλοι μπορούν να το λατρέψουν αυτό. Εντάξει, πάμε περί ορέξου, κολοκυθόπιτα που λένε. Ε, αλλά ο καθένα, ναι, είναι υποκειμενικά αυτά τα πράγματα. Το ότι αρέσει στον καθένα από εμά είναι καθαρά υποκειμενικό και και ποιο είναι αυτό που θα μα πει ότι το μόνο που μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι διαφωνούμε σε αυτέ τι περιπτώσει και εντάξει όλοι οι φίλοι εννοείται δεν γίνεται κριτική σε κανέναν για αυτά που του αρέσουν ή δεν του, του, αρέσει, δεν του αρέσει να διαβάζει απλώ ο καθένα διατυπώνει τι απόψει και εκεί μέσα από το διάλογο και τη διατύπωση των απόψεων μπορεί να βγει και κάτι Καλό, μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί. Μπορεί να μην είναι τα πράγματα όπω νομίζουμε εμείς, έτσι. Δεν είναι όπω νομίζω εγώ, και να είναι κάπω αλλιώς. Αλλά αυτό, αν δεν έρθω σε, πώς το πω, σε αντιπαράθεση, σε κάτι με την αρνητική χρειά, αν έρθω σε διάλογο με κάποιον άλλον, πώ θα το διαπιστώσω. Έτσι. Ε, εντάξει. Ξέρω, εορταστικό μήνυμα και αυτό, δεν ξέρω πώ θέλετε σύνομαι όπως θέλετε πάρτε το ε, τέλος εντάξει μια και πιάσαμε τους φίλους που μα μας αγαπάνε και τους αγαπάμε και εμείς το spoiler alert ε, να πω ότι Τρέχει ακόμα στο Instagram το book photo challenge το χριστουγεννιάτικο που έχουν. Εγώ μέχρι στιγμής έχω ανεβάσει αρκετές φωτογραφίες θεματικές μπορείτε να μπείτε, να δείτε και να, αν έχετε Instagram μπορείτε εκεί πέρα να εμπνευστείτε κι εσείς και να συμμετέχετε σε αυτό το, το, το φωτογραφικό αφιέρωμα να το, πω, το challenge στη φωτογραφική πρόκληση ε, ε, και να γνωρίστε και άλλους φυσικά βιβλιοόφιλους μέσα και όχι μόνο να συμπληρώσω μέσα από εκεί Α, ε, αυτά ε, λοιπόν από το σπολιαράκι, βέβαια, ε, ε, ε, ε, τα Χριστούγεννα βιβλία. Πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά έχουν την τιμή του. Να το πούμε έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά παραμύθια για τα Χριστούγεννα, λίγο πολύ. Ε, όλα περιστρέφονται γύρω από τα ίδια θέματα. Και εντάξει, ε, είπαμε Χριστούγεννα είναι πιο χαλαρή. Μην γινόμαστε. Μπορούμε να διδάξουμε τα παιδιά ακόμα και μέσα πω αυτά. Αλλά εντάξει, π, ναι, πολύ δέκτη. Μη γίνουμε ε, Πάση περιπτώσης Τώρα ε, η Ελίκη ε, ο, ε, Η γνωστή Ελίκη Στη χώρα των βιβλίων Και αυτό το φιλικό στο Εστολόγιο εδώ πέρα το, Της εκπομπής ε, Προτείνει Και μας θυμίζει τα βιβλία του Ευγαίνουμε τριβιζά Ευγενή ο Τριβιζέ νομίζω τον γνωρίζουμε. Όσοι δεν τον γνωρίζετε, κακώ κάκιστα ε, εντάξει είπαμε δεν κάνουμε κριτική σε κανέναν, αλλά ε, να ανοίγουμε και κάποια μάτια. Πότε δεν κάνει κακό έτσι ε, τάχιστα να σπεύσετε να τον ε, γνωρίσετε. Εγώ μία κουβέντα θα πω. Φρουτοπία τουλάχιστον για τη γενιά μου. Η φρουτοπία ήταν ε, ε, κάτι ένα κλασικό να το πω έτσι είχε μεταφερθεί στην τηλεόραση σειρά βέβαια έχει πολληγραφότατος ευηγενίους τρυπηζές έτσι και υπάρχει και κλασικός και εδώ πέρα έχει, έχει κάποιε προτάσει. Ε, αρκετές θα έλεγα προτάσει μαζέψει η Ελίγη μέχρι στου γεννιάτικα βιβλία του Ευγενιού Τριβιζά. Όπω οι πειρατέ τη Καμινάδα. Αυτό ήταν πολύ ωραίο, έχει, έχει, το έχω διαβάσει σε όρημη ηλικία. Αλλά ναι, το έχω διαβάσει από παιδιά. Τη φρικαντέλα, τη μάισα που μισούσε τα καλάντα, το οποίο είναι τόσο σε παιδιά ακόμα είναι τόσο πετυχημένο το βιβλίο το οποίο ε, τουλάχιστον τα μισά είναι η πιαγουγεία της χώρας να το έχουν ανεβάσει θεατρικό ε, τουλάχιστον ε, εδώ στην περιοχή μας ε, έχει παίξει αρκετά συχνά Α, το <coughs> το ελατάκι για τον Τάκη ένα από τα πιο πρόσφατα έτσι. και ένα έτσι του, αρκετά χαμολιστικό θα έλεγα ε, το, ο Άι στη Φυλακή με 83 αρουραίους ε, αρκε, αρκετά και, και, και, και κάποια άλλα. τα έχει εδώ μαζέψει η Αλίκης, το είναι Αλίκης τη χώρα των βιβλίων. Μπείτε, δείτε τα και εκτό αυτό γνωρίστε τον Ευγένιο Τριβιζά, γνωρίστε τον και στα παιδιά σας τον Ευγένιο Τριβιζά ε, και το λόγο με τον όσο σλόγο που λένε... Ε, Αξίζει τον, αξίζει τον κόπο. Είναι από του συγγραφεί που εκτιμώ και σεβομαι για το έργο του και με ξέρετε πόσο φιδωλό είμαι στις, ε, στις κρίσεις μου. Πάμε όμω στο επόμενο κομμάτι μα. Ε, πιο πιο γνωστό έργο γιατί τόσο συχνά είναι του Λεοντόφιτ, Carol of the Bells, κάλαντα των καμπάνων. Μικρό και έτσι γρήγορο κομμάτι, σε όμως το τεχνικό πάτησα πιο νωρίστερο, αλλά, ε, δεν πειράζει. Ε, Εσχοληθήκαμε μέχρι τώρα με προτάσεις με βιβλία Χριστούγεννα για μικρούς και μεγάλους. Είπαμε, σας είπα κάποιες προτάσεις, προσωπικέ ή από φίλους, ε, Άπειρε, σίγουρα κάτι, κάτι θα βρείτε, κάτι θα σας αρέσει. Ακόμα και αν δεν ψάχνετε κάποιο βιβλίο μέχρι στο Ιννιάτικο, θα μου μπορείτε να ψάχνετε κάποιο βιβλίο ε, όπως ας πούμε τώρα το... Στο άλλο ιστολόγιο που έχω αρχίσει και παρακολουθώ τακτικά το Θελή και τα βιβλία, ε, και ως το διαβάζω τόσο περισσότερο με εκτιμώ της παρουσιάσει του. Ε, βιβλία που τα είχα εντοπίσει και εγώ στα βιβλία αλλά δεν έχω ακόμα, δεν τα έχω διαβάσει και ούτε βλέπω να τα διαβάζω σύντομα. Αλλά έχετε ο Θελή εδώ και αφενό με να λίγο την περιεργία, ανέβουν λίγο στη σειρά προτεραιότητα. Δηλαδή κάτω ένα και ίσως αλλά θα σε διευκολύνει για εσάς για να δείτε αν είναι το στήλ σας αν θα σε διάφερει να, να διαβάσετε κάτι τέτοιο το ένα είναι για το οποίο έχει κριτική είναι η κάθετος των δεσσάρων του Νίκ Χρόνμπη και μας λέει την υπόθεση του βιβλίου μας λέει και, τα, και την κριτική του αλλά εντάξει δεν θα σας τη διαβάσω θα μπείτε και θα διαβάσετε και όπως επίσης έχει το ίδιο παρουσίαση και κριτική για τη συνωμοσία της φωτιάς του Stuart Neville, τη συνωμοσία της φωτιάς με ναι, κοινή την, την, την, στην περιέργεια, διάβασα την κριτική δεν θα σα πω, αν, με, με, με, σίγουρα με βοήθησε κριτική αν ε, ανέβασε το βιβλίο στην υπόλοιψη μου ή όχι αυτό είπαμε είναι προσωπικό του καθενό και εγώ θα, όσο μπορώ να ε, μη, να προειδεάσω κανέναν είπαμε προειδεάζω προειδεάζω μερικές φορές δεν είναι εντολές κάποιες άλλες αλλά μόνο όταν είμαι και εγώ απολύτως όταν είμαι 100% σίγουρο για αυτά που σας που σας λέω είπαμε ε, πολλές φορές το έχω κριτικάρει και και έχω ασκήσει και ανελέει ίσως θα έλεγε κάποιος κριτική σε όσους γράφουν ή μιλάνε για τα βιβλία από δεύτερο ή τρίτο ή τρίτο χέρι και την ομορφό αυτό. Ε, όχι όταν συζητάνε για τα βιβλία με βάση ότι τη... όχι μόνο δεν αναφέρω φανταστείτε εδώ να σας διάβασα την κριτική του δαλί, ε, ή την κριτική της για τα βιβλία του Τρίβησσα ή οτιδήποτε και πρώτον να μην σας έλεγα από πού προέρχεται και ακόμα χειρότερα να μην είχα καν κριτική όπως βλέπω σε άλλα ιστολόγια ή ακόμα και σε σοβαρές επαγγελματικέ σελίδε ε, να μην υπάρχει καν η προσωπική άποψη του γράφοντα αλλά στην ουσία μια αντιγραφή ενό ε, δελτίου τύπου. Η, μια αντιγραφή του οπισθόφιλου ή της περιλήψη του βιβλίου. Αυτό δεν θα σταματήσω ποτέ να το ε, κριτικάρω και να ναι ε, δεν έχω αντίρρηση με ποια έννοια ότι ναι σαν διαφημίσει για να παρουσιαστεί ε, ένα βιβλίο ή για να γίνει γνωστό ναι. Μπορούμε να το γράψουμε, αλλά να πούμε ότι εκείνα εδώ, αυτά είναι τα βιβλία, αυτή είναι η περιγραφή τους. Όχι ότι γράφω άρθρο για το βιβλίο και στην ουσία δημοσιεύω το ο Έτσι. Αυτό είναι ε, λάθος που γνώμη μου. Έλα, ε, άλλο ένα βιβλίο το οποίο ε, είναι, έχει εμπνεύσει μια, και ένα πολύ διάσημο που είναι παραδοσιακό πλέον το χρησιμοποιούν μπαλέτο είναι το καριοδράφης ο καριοδράφης λοιπόν είναι μπαλέτο και όχι μόνο έχει εμπνεύσεις και ταινίες και παιδικές ταινίες κατά κύριο λόγο αλλά έχει η μελωδία του Τζαϊκόφσικη για τον καριοδράφη πολλές μελωδίες έχει μέσα με οι οποίες είναι χαρακτηριστικές η μελωδία καθετή του καριοδράφης θα την απολαύσουμε μαζί τώρα και Μελοδείε του Καριόθράστη και οι οποίε νομίζω έχουν συνοθέσει. Εξερετή κάτι και το μπαλέτο και την ταινία που είναι παραδοσιακό καριοθράφτη, παραδοσιακό και του γενικού μπαλέτα σε όλο του κόσμου τουλάχιστον στιμά που γραφτάζουμε μεταξύ του. Είναι ένα όλα. Ε, οι μουσικές, οι χορευτικέ σκηνές ανεβάζουν συχνά παιχνά το Καρυθράς και θεωρείται παραδοσιακό για τα παιδιά να πηγαίνουν με τους γονείς να βλέπουν το παλέτο, το κλασικό πλέον αυτό το παλέτο. Ο Καρυθράς είναι για τα παιδιά, είναι λίγο, <συσχελίου> είναι... <συσχελίου> αλλά φέρω σε τη διαστολή είναι για τα παιδιά ότι είναι η λίμνη του κύκνων και τους ε, ενήλικους ε, όσοι, ακόμα και όσοι δεν ξέρουμε από μπαλέτου του και αυτό, ε, τη λίμνη το κύκνων κάπου, κάπου την έχει πάρει το αυτή μας να το πω έτσι ή ε, όχι, το αυτή μας και το μάτι μας Τέλο πάντων, είπαμε πολλά. Εδώσαμε κάποιε προτάσει ή σα καθοδήγησα πού μπορείτε να βρείτε προτάσει για βιβλία. Το θέμα είναι που τα αγοράζουμε αυτά τα βιβλία. Ξέρετε, στα γνωστά σα, φλικά σα βιβλιοπολία. Εγώ σκέφτομαι ότι ο καθένα βέβαια έχει τι το του προτιμήσει για το βιβλιοπολίο που τα αγοράζει ε, αυτά. Όσοι είστε τυχεροί βέβαια και έχετε κάποιο βιβλιοπολίο το οποίο είναι ενημένο το παρακολουθείτε τακτικά και αυτό μπορείτε να αγοράσετε ε, από εκεί ε, Οι υπόλοιποι ε, δεν, ε, που δεν έχουμε την τύχη ε, να έχουμε βιβλίο υπάρχουν εντάξει, τα διαδικτυακά βιβλίοπολία υπάρχουν μπασάρια βιβλίου υπάρχουν ε, και τώρα χριστογεννιάτικα χωριά που είναι πολιτισμός τα τελευταία χρόνια. Τα, για τα μπαζάρα σας είπα την προηγούμενη, ε, στην προηγούμενη εκπομπή και από αυτά έχει γεμίσει, εμποβρωμήσει ο τόπο, Αλλά υπάρχουν και οι τελευταία ομάδες, τα 60 και τα χωριά. Βέβαια και κυρίως λιγικά βρίσκει κανείς. Σε ορισμένα μπορεί να βρείτε και κάποια στάντα με βιβλία. Ε, το καλό είναι ότι λίγο πολύ όλα τα βιβλιοπωλία... Τουλάχιστον τα διαδίκτυα που έχω δυνατότητα και τα παρακολουθώ άμεσα. Και... <coughs> <coughs> ε, έχουν... Ε, έχουν κάποιε προσφορέ τώρα για τι γιορτέ. Ε, ε, λίγο δηλέ, λίγο έτσι, λίγο ήλιο. Πάντω και κάποια προσφορά μπορείτε να βρείτε. Ενώ... Ε, σίγουρα και μπορείτε να ε, βρείτε αρκετά μεγάλη ε, ποικιλία να το πω έτσι και ε, δεν ξέρω ίσως για για που ε, δεν είμαστε και μέσα στο κέντρο των εξελίξεων όπως και να το κάνουμε είναι και μια λύση βέβαια η λύση είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία αλλά ξέρετε ακόμα όταν συζητάμε για δώρο ε, στην κουλτούρα μας στην, στην ψυχοσύνηση μα το δώρο ε, έχει περισσότερη την ηλικία έννοια δηλαδή να πας στον άλλο το κουτάκι να το πας και να ε, δώρο να σου το στείλει με email το, ε, μέσω email ε, δώρο ένα βιβλίο από, από κάποιο ηλεκτρονικό βιβλίο ε, κάπου εντάξει θα μπεις στο δώρο σαφώς και ένα δώρο πρόσωπικά δεν θα κάνω δώρο ε, ε, ηλεκτρονικά ένα βιβλίο αλλά Κάπως είναι να μην πας, ξέρεις, το μετοπεριτήλιγμα συνήθως ή να το βρεις κάτω από το δέντρο. Ναι, ε, το email την να τώρα, <laughs> κάτω από το δέντρο. Εκτός αν το κάνεις, δεν με το, το email, το κάνεις το και τον ηλεκτρόνικο αναγνώστη για να το διαβάσει και αλλάζει το <laughs> θέμα, νομίζω. Αλλά, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να βράσεις, κανείς βιβλίο μέχρι... Ε, μια πρόσθετη, ξέ, πρόσθετη, έχει μια πρόσφατη έχει μια καηδία τώρα μέχρι και στα supermarket. Δεν φυσικάει κανεί να αγοράσει βιβλία, δεν θέμα. Ε, Γι' αυτό δεν, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο ακόμα και σαν δωρο τη τελευταία στιγμής από κάποιο κακόγωστο διοκοσμητικό που καταφεύγουμε οι περισσότεροι, έτσι κακά τα ψέματα όταν φτάνει η τελευταία στιγμή και είμαστε καλεσμένοι κάποιον αυτό σύντας ότι παίρνουμε ένα χριστιακό διοκοσμητικό ε... Δεν θέλω να θίξω κανέναν έτσι αυτό. Αν δεν μην πω, 8 στι 10 θα είναι κάτι κακό γουστό. Θα μπει σε ένα ντουλάπι, σε ένα σιρτάρι. Αν ξαναβγείτε επόμενα Χριστούγεννα και πολλοί θα είναι, και μην μου πείτε ότι δεν το έχετε κάνει ή δεν σα έχει τύχει, γιατί κάποιο θα λέει ψέματα εδώ πέρα. εύχομαι εντάξει, α είμαστε εδώ, σα εύχομαι να μην έχει τύχει, να μην το έχετε κάνει, αλλά οι πιθανότητε μάλλον είναι αντίον σα και ε, ε, ε, ειλικρινά πλέον στις προσφορές των βιβλιοπολίων αυτό που χαίρομαι τα πηγαίνω στα μεγάλα πληροφορία ε, ε, βλέπω πολύ καλές προσφορές σε λευκόματα και στα μπαζάρια βλέπω λευκόματα τα οποία κάποτε είναι στα ε, σε χρήματα τώρα τα βλέπω με πολύ λογικά χρήματα μόνος σκεφτείτε λίγο πριν για να όπως είπαμε κάτι αμφιβόλου αυτό ένα. Ένα λεύκομα, μες το λεύκομα είναι βιβλίο, βγλίο, ε, είναι και ε, εντάξει ανάλογα υπάρχουν λεύκοματα που είναι κανονικότητα βιβλία δηλαδή έχουν πλούτο πληροφορίων Υπάρχουν άλλα που είναι μόνο φωτογραφίες, μόνο εικόνε, αλλά όπως και να είναι γενικά και το χειρότερο λεύκομα να το πω έτσι που, που έχω δει και πιστεύωστε με έχω δει αρκετά, ε, είναι πιστεύωστε προτιμότερο από ένα από αυτά τα κεραμικά ή πύλινα ή γυάλινα ή δεν ξέρω ότι προσδιορίζει το μορφή και χρησιμότητα σαν που μόνο τους είναι να, να, να πιάνουν χώρο στα διάφορα τραπεζάκια Α, και τα ποιο ήρθε να καλησπιρίσω τη φίλη μας στη Σπυρού, το spoiler.net.gr που ήρθε να μας κάνει παρέα και στο chat φαίνεται άκουσε ότι τη μελετά δεν δηλαδή, είναι ποιος ξέρει τη και στην έπιασε και ήρθε να μας ακούσει Πάμε όμω εμείς να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι κλασικό και αυτό των Χριστουγέννων Ένα πολύ γνωστό χριστουγεννιάτικο κομμάτι και το οποίο από την εξίσου πασίγνωστη χοροδία του King's College, του Cambridge παιδική χοροδία. Έτσι, πασίγνωστο κομμάτι, πασίγνωστική και χοροδία. Και σιγά σιγά φτάνουμε εδώ πέρα στο τέλος της εκπομπής να καλείς πρίσω και τον Νίκο που ήρθε και αυτό στο, στο Ξαναμά πει την ε, καλησπέρα του. Ε, ήταν χριστουγεννιάτικη ε, φιερωμένη στα χριστουγεννιά η μουσική αυτή τη εκπομπή και λίγο πολύ φυσικά το πρωτοτυπό και προηγούμενη εκπομπή και οι χθεσινέ εκπομπέ το αφιερώματος δήμους και τα... τους είναι καθαρά από τα Χριστούγεννα. Σε αυτή την εκπομπή είπαμε αρκετά και κυρίως επικεντρωθήκαμε στο θέμα Χριστούγεννα το βιβλίο σαν δώρο και διάφορα άλλα παρουσιάζεις βιβλίων που σχετίζονται με τα Χριστούγεννα και διάφορες προτάσεις που είπαμε και πως θα τα βρείτε και πώ θα τα Κάνουμε όλα και το καλό είναι πως όσοι είστε, ε, αλλά νομίζω σε όλες τις πόλεις, τουλάχιστον τις μεγάλες πόλεις, τα οργανωμένα βιβλία έχουν και πολύ όμορφες ε, εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα. Κύριος όσου έχετε παιδιά, είπαμε, τα παιδιά έχουν μία προτεραιότητα παραπάνω από ό,τι οι μεγάλοι τα Χριστουγένα βέβαια όλοι μας μέσα ένα παιδί του κρύβουμε και εγώ είμαι ο πρώτο που το ομολογώ και χωρίς ε, να τρέπομε καθόλου και καλό είναι αυτό μη χάνουμε το παιδί που έχουμε μέσα μας μη χάνουμε την ε, αυτή τη μαγική δυνατότητα να εντυπωσιαζόμαστε από τον κόσμο να εντυπωσιαζόμαστε από τη από, από τη ζωή από τη φύση ε, και αυτή τη μικρή, μέσα αυτή τη λίγη αθωότητα ίσως που μας έχει απομείνει όσοι έχουμε δικαιωθεί τουλάχιστον, ας την κρατήσουμε, ας, που και που ας αφήνουμε το παιδί που έχουμε μέσα μας να εκφραστεί ελεύθερα. Έτσι λοιπόν κύλησε αυτή η εκπομπή με χριστουγεννιάτικα ε, όσο μπορούσα, χριστουγεννιάτικη θυματολογία, όσο μπορούσα αισιόδοξη γιατί μια αισιόδοξία πρέπει, πρέπει να την κρατάμε και είπα όσο, όσο και αν είναι ε, δύσκολα τα πράγματα όσο και αν αυτά που γίνεται γύρω μας μας στενοχωρούν ε, θα έλεγα ότι είναι μια ευκαιρία α, να χαλαρώσουμε λίγο, να χάνουμε τίποτα. Και είπα και το άλλο ότι όσοι έχετε παιδιά, ειδικά όσοι έχετε μικρά μικρά παιδιά, ε, ένα πολύ όμορφο δώρο για αυτά. Εκτός που είμαι σίγουρος ότι τα άλλα δώρο που θα τους κάνετε... Ε, το βράδυ που θα πέσουν να κοιμηθούν... Ε, αφιερώστε 10 λεπτά από τον χρόνο σας... πάρτε ένα παραμυθάκι... και να τους το διαβάσετε... να έχετε παραμυθάκι... και να τους το διαβάσετε για να κοιμηθούν... Ε, τι να πω... Ναι, θα ε, πω κάτι άλλο... γιατί θέλω να παίξω... Τα... το επόμενο τραγούδιο... θέλω να το χάσω με τίποτα... είναι... Πρόσωπικά το αγαπημένο μου, το πιο αγαπημένο τραγούδι ίσως που... Πρόσωπικά και με το Δήμηση για τα Χριστουγεννιάδικα τραγούδια ερμηνευμένο από μία από τις καλύτερες κατά την τεπινήμιου άποψη. Πάντοτε ελεύθερα την διαφωνία σας εδώ στο τσάτ, στο φόρουμ. Ε, από την έννοια λοιπόν το αντέστε φιντέλης. Έτσι, με αυτή την υπέροχη ερμηνεία του υπέροχου του τραγουδίου, από την έννοια, ήρθε και το τέλος και του σημερινού. Ελπίζω να σα κράτησα μια ευχάριστη και συντροφιά και να σας έβαλα σε χριστογεννιάτικη διάθεση όσο μπόρεσα. Ε, θα τα πούμε αμέσω μετά τα Χριστούγεννα. Καλώς εγώ τον Παραγωγόν τον Κυριακή. Τα Χριστούγεννα θα συζητήσουμε για το πώ τα περάσαμε που ελπίζω ήρθε η να σας ευχηθώ ότι ελπίζω να περάσετε Όλοι ευχαριστώ τα Χριστού τις καλύτερες ευχές μου σε όλους, τα χρόνια μου πολλά και σε όσους γιορτάζουν αυτές τις ημέρες. Εγώ εδώ θα είμαι όσο μπορώ παρών στις εκπομπές του, του σταθμού, του chat όσο μπορώ το παρών ε, Θα σας αποχαιρετήσω με φυσικά διάλογο με Κάλαντα, με τις από την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου ε, Καλές γιορτές από μένα Καλά να περάσετε και σε μια εβδομάδα πάλι μαζί Γεια σας